Καμία ενημέρωση δεν είχα, προσωπικά εγώ. Ε, από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκα εχθές το πρωί ε, ότι η συστήσευση που διεξήχθη μεταξύ των περιφερειαρχών και του κυρίου Πρωθυπουργού ε, αποφασίστηκε η κατασκευή και λειτουργία κλειστών κέντρων. Είναι ανεπίτρεπτο, οι δήμαρχοι, οι ενδιαφερόμενη και προσωπικά ο δήμαρχος της Λέρου, ε, γιατί αφορά τη αυτό το πρόβλημα, να μην ερωτηθεί, να μην ε, αποφασιστεί από τη Δημοτική Αρχή και να γνωρίζουμε επιτέλους αυτά τα κλειστά κέντρα πώς προβλέπεται να λειτουργήσουν. Οι 3.000 περίπου πρόσφυγες μετανάστες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νησί μας, τι θα απογίνουν, αυτοί που έρχονται καθημερινά, τι θα γίνουν, γιατί με τη λειτουργία του κλειστού κέντρου σίγουρα δεν θα ε, αποφευθούν οι καθημερινέ αφήξει των προσύγων μεταναστών. Ναι, ε... δεν αντιμετωπίζονται οι ροέ έτσι. Βεβαίω. <laughs> ε, γνωρίζουμε όλοι ότι το κλειστό κέντρο και όταν ε, αυτοί οι άνθρωποι φυλακιστούν στην ε, ουσία θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Ε, νομίζω ότι πρώτα θα έπρεπε να. Από ό,τι βλέπω δε, διαβάζω το ΔΕΤΟΚ, οι κλειστέ αυτέ δομέ θα έχουν χωρητικότητα 10.000 ατόμων. Ε, καλά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Κατα, Καταρχά, ε, εγώ δεν ξέρω αν είναι και στα πέντε μια... νησιά, αλλά θα... λένε ότι θα έχουν χειροκίνητα 10.000 μετόμου. Εδώ μιλάμε τώρα στα... στην περιοχή τη δική μα, στον νότιο Αγίο, είναι 20 ηλέρο. Και δεν μπορεί η 20 ηλέρο να δεχθεί όλο το βάρο του προσφυγικού προβλήματο. Ε, και Όσο αφορά τα διοικητικά μα όρια, δηλαδή το φαρμακονήσι και αυτού που έρχονται απευθεία στη Λέρο, συμφωνώ βεβαίω να του διαχειριστούμε. Δεν ξαναδεχόμαστε και δεν θα ξαναδεχθούμε από κανένα άλλο νησί να έρθει ούτε ένας πρόσφυγας. Αυτό σας το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω και ε, αυτό έχει αποφασιστεί από την ε, Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορούμε πλέον να σηκώσουμε αυτό το βάρος.